Ευχαριστώ σαν έστια αποστολή. Αληθό Γιώργο. Μπράβο. Έτσι να πάντα σωστά. Από Ουγγάντα σε παίρνω. Σάμμο. Ναι, ρε, πάντα. Θέλω ένα σχόλιο για το φαινόμενο Κωνσταντοπούλου που βγαίνει και φωντάζει και του κράζει και τσακώρεται με όλου και την έχετε βάλει λίγο στο τουφέκι. Ε, λίγο μαζεμένη, παιδιά με τη ζωή. Λίγο μαζεμένη είναι η επόμενοι. Με αγάπη. Στη λένε όμω όλοι, ένα-ένα. Το θέμα είναι να δούμε κάτω από τη ζωή. Εκεί θέλω να δούμε κάτω από την Κωνσταντοπούλου. Ε, δεν υπάρχει Λε, κάτω. Πάνω. Είναι μόνο πάνω. Όχι, υπάρχει πάνω. Ε, εκεί που το πάω κι εγώ βαρέθη. Όλο αυτό το σύστημα πώ εκφράζεται μέσα αυτού του ισόβιου τυπάδε που έχουν κάτσει σαν πάπε και στη θέση ισόβιοι πρόεδροι, ισόβιοι γραμματίστα, πολιτικά τζάκια, ισόβιοι κοινοτάρχε, ισόβιοι δημοτικοί σύμβουλοι, αιρετοί, ισόβιοι σκηνοθέτε. Διάφοροι ισόβιοι που κανονικά θα ήταν για εισόβια Αλλά Ή, ναι, ναι, ακριβώ. Δηλαδή πρέπει να σηκωθείτε, ρε παιδιά, να φύγετε. Γεράσατε, είστε 100 χρόνια και αφού είναι ισόβια κάπου μου, πρέπει να του σκ... Πρώτα, δεν να, γίνεται. Να, να φύγει ναι, να δώσουν χώρο, να δώσουν λόγο και βήμα σε Αν δεν φάει το σκουλίκι δεν φεύγουν αυτοί Όχι, να μην τους φάει ούτε το χώμα του το σκουλίκι Να κάτσουν από κοντά, να στελεχώσουν και να βοηθήσουν τους νέους Ναι, να, κυρίως να φύγουν, αυτό ναι. Γιατί ό,τι κάνουν είναι επειδή τους νοιάζουν οι νέοι Δεν μπορώ όμως κι εγώ να σε βλέπω σε ένα δημοτικό συμβούλιο Μην κοιτά. Έλα, ο Έλα. Έλα, Λοιπόν, είναι ένα τύπο στο TikTok. Έτσι, γιατί εδώ στο καράβι τώρα ασχολούμαστε και με αυτά μου. Ο οποίο κάνει κάτι πολύ ωραίο βιντεάκι, ένα και δείχνει κάτι διάφορα σημεία τη Αθήνα κτλ. Σήμερα, λοιπόν, έδειξε ένα βιντεάκι από το θυσιαστήριο τη Κεσαριανή. Και έλεγε ότι οι κομμουνιστές καπηλεύονται και δεν ήταν όλοι οι κομμουνιστέ και εκτελεστέντε, ειδικά την ώρα που έδειχνε το σημείο των 200 τη 1η του 1944. Τι να πω, πέρα από την ανακοίνωση των ίδιων των Γερμανών τότε. Ότι παρά του Μολάου κατόπινε όπω το έλεγε, δεν θυμάμαι, δεν το έχω γραμμένο τώρα, να το θυμίσω όλο Τι μαλάκες και τι ντροπή ρε, Και κάτι άλλο που είπε μέσα ο συνάδελφο. Όσοι υπέγραψαν δήλωση μετανία, η ζωή του δεν είναι για τα σκουπίδια. Πολλοί αποφάσισαν μέσα στι φυλακέ, μετά από βασανιστήρια, μετά από πίεση ή από σκέψη, να υπογράψουν. Και ένα παράδειγμα φωτεινό τέτοιο είναι ο ίδιο ο Βελουχιώτη. Οπότε δεν συμφωνώ με αυτό το σχόλιο που έκανε σήμερα, ότι χωρίζουμε του αγωνιστέ σε αυτού που δεν υπέγραψαν και, και του τιμούμε και αυτού, αλλά πρέπει να τιμούμε και αυτού που παρέδωσαν το Οι παραδόθηκαν και έκαναν το καθήκον τους μέχρι εκεί που άντεχαν. Αυτό... Μην το ξεσυνερίζεστε θα... μωρέ, έχει κουτιάνει τώρα, έχει χφυράνει. Παλιά ευχαριστώ. σκεφτότανε και λίγο, τώρα λέει ότι είναι να πει έντυπωσιασμού για άφρα, τέλος πάντων. Κατανόηση και εσείς, όσο Λόλω μπορεί κι αυτός. Όλο τώρα. Αυτό είναι ένα καλό μήνυμα. Φαίνεται να κυλάει γρήγορα ο χρόνο. Φαίνεται, δεν κυλάει όμω. Μια φαίνεται, Α, μια χνοφαίνεται. Το, το, το λένε έχει γίνει πρωτοσέλιδο σε όλα τα βέμπ. Του ευχαριστώ, το έχουν πει. Αλλά του έχω πει να βλέπουν τώρα επίκαιρο και στείλτε το και στο Άγιο Όρος Γιατί από εκεί το ανεβάσανε πρώτα και από το Θιβέτ δεν προλαβαίνουν να διαβάσουν τι ακολουθίες Είναι πολλέ, μπορεί, είναι πολλέ οι ακολουθίε, οι followers είναι που εγώ. λέμε. Άμα ήταν λίγε, κάτω... παλιά που ήταν λιγότερε, ήταν το πιο ok. Τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ο κόσμο ότι γυρίζει ο χωρόχρονο γρήγορα. Όχι πιο πολλά... Δεν γυρίζει ο χωρόχρονο μόνο. Γυρίζουν κι άλλα. Το γυρίζει το και το αυτό το που γυρίζει. Και μυρίζει ό,τι γυρίζει. Μυρίζει. Γυρίζουν πολλά, γι' αυτό έχει ε, γίνει ε, το μπέρδεμα. Είτε στο χώρο βρεθήκανε, ελπίζω να μην κάναν περιστέρη πάλι από το Σέρν Τα έβγαλε εκτό. Από το περιστέρη. Γιατί άμα βγαίνουν από το σερν. Ε, άσε και το τέτοιο καράβια σερν που είναι. λέμε. Α, στο είναι η κατάσταση. Να... Μην τα ψάχνει, έλαγια. To zimio, dzięki za te Παραπολιτικά. Ναι, τα ίδια. Ελληνοφρένεια. Η ίδια. Δεν σας άκουσα και. Εγώ είμαι, κύριε. Πείτε μου. Ναι, λέω ότι ακούω ελληνοφρόνια αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, ακούτε. Λοιπόν, ακούστε, σας παρακαλώ. Θε το αποστόλι. Ναι. Δεν είναι ένα 40. Πού τα βρήκε την ημέρα. Για να κάνει μια διέρεση 365 μέρε με το 2,50 που δίνει ο Μητσοτάκη. Να δει πόσα λεφτά είναι. Πόσα είναι. 0,80 λεπτά δεν είναι. Ωραία, 0,80. Μήν είμαστε χάριστη και το 0,80. Καλό είναι. Μισή ψωμί. Πόσο θα πα κάθε μέρα. Με, Εμ σου έχει δωρεάν παιδιά. το ψωμί, εμ παραπονιέστε παιδιά. κιόλας. Ορίστε, το ένα-ένα τα λύνουμε. το ψωμί φρύ. Πολύ ωραία. Σιγά-σιγά θα πάρεις και το γάλα. Α, αυτό είναι, δεν το ξέρω μου τώρα. Αυτή δω, δω, τη ζωή, το την το άλλη παιδιά. ζωή, κάποια ζωή. Τι είπατε! Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε, Ωραία, όλα καλά. Ξέρει, τι θέλω. Πού να ξέρω τι θέλει. Μήπω μπορεί να μου πει μία τιμή για μεταμάσκευση μαλλιών. Τουρκία, μπορεί. τώρα εκεί, μάζεψε τα εκεί, τάπα, Κωνσταντινούπολη. Είδα έναν κόλλο που έκανε και λέω μήπω κάνω κι εγώ. Πού πήγε αυτό ο κόλλο, νομίζει. Κωνσταντινούπολη, πήρε σου λέει. Κάτσε να φτιάξω το μαλί πρώτα πριν πάρουμε τη βασιλεύουσα. Ναι. Α έχω φτιάξει ναι. εγώ το μαλί, να έτοιμο όταν την πάρουμε. Πάλι με χρόνου, με καιρού. <ΣΣΣ> <ΣΣ> Πάλι δικά μα Είναι σε ευχαριστώ, Βανεγείρο. Σωστό. Είναι όλο πακέτο, έτσι. Ναι, έτσι πάει. Είναι Και είναι αυτό τα... και σε δάκια με το γιαούρτι που βάζαμε στο δημοτικό και βγαίνουν οι σιγά-σιγά. Αυτό έχει πετύχει αυτό το αποτέλεσμα. Ή τον κύριο Πατάτα. Ένα από τα δύο. Σωστό. Θέλω να στείλω χαιρετίσματα τα κορίτσια που σε περιμένουν στη Μούλα και σ' άλλα τα κορίτσια που σε περιμένουν στην Έλα! Ε, είναι. καλά. Καλά, είσαι. Ναι, ναι. Έλα να σου πω: Ήθελα να πούμε για τον Ανίκα, τον φίλο μου, που έλεγε θα ψηφίσουν μέχρι και Βασιλιά για να ρίξει τον μισοτάκι. Ο μισοτάκι βγαίνει, γιατί υπάρχουν οι ηλίθιοι που δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν, ναι, και νομίζω ότι αυτό είναι πολιτική πράξη, πολιτική επανάσταση. Κάτι, είναι αυτό. Λοιπόν, αφιλελεύθεροι, να σου πω το εξή. Ο καπιταλισμό ασπάζει καράβια, πλοία. Ιστορίες ότι θα γίνεται κάτι και μένετε χακομύριντες μαλάκες. Αυτά όπως όλοι μου είχα να πω. Και σε ερετισμού το Μαρκόνη θα μπω να διαμάσω το διάγγελμά του. Και ως Για χαρά. Ο Βλάκονα από τα βάθη τη Βλακονία του Μάλιστα. Τι θέση. Πρώτον, πρέπει να συγχαρώ τον Υπουργό τον κύριο Κυριανάκη και την κυβέρνηση, διότι πλέον λέει θα υπάρχει μια πλατφόρμα να βλέπουν οι πολίτε τα τρένα σε πραγματικό χρόνο και να μπορούν να τα αποφεύγουν. Διότι το τρένο, να αποφύγει το τον πολίτη, δεν παίζει. Μόνοι μα ότι κάνουμε. Δεύτερο, επειδή έχει γίνει. Πολύ θέμα με τον Δήμαρχο του Γηθίου και τον Ντέο, τον Ντεγκρές. Υποδέχομαι τον πρίγκιπα Παύλο. Μία πρόταση που θα είχα να κάνω είναι ότι ο Ντεγκρές δεν έπρεπε να ονομάζεται Ντεγκρέ, δηλαδή τη Ελλάδο. Έπρεπε να ονομάζεται Ντεμέρ, μένει τη μάνα του. Ντροπή κύριε. Και ενδεχομένω και, και τη γιαγιά του και τη θεία του. Ναι, κυρίω τη γιαγιά του. Γεια σου απόστολε. Γεια σου, φίλε. Καλώ ήρθατε και όλε από τι διακοπέ. Ναι, διακοπές, Τώρα μην φανταστεί, προετοιμάζαμε την πρώτη εκπομπή. Α, γι' αυτό είπατε τόσε μέρε. Ναι, τόσε μέρε, το δεν και τόσε Αυτό που ε, λέμε, πολλέ μέρε, είναι αυτό που λέμε. Ε, λείψαμε κάποιε μέρε, ξέρω εγώ, που ήταν αργίε. Μάλιστα. Κάνατε πολύ σωστά. Θα ήθελα να κάνω αποκατάσταση τη αλήθεια. Δεν είμαι βέβαια στην ομάδα αλήθειας, αλλά θέλω να την αλήθεια, οπότε, Την νίκη Κεραμέο που την κατηγορούσαν πάρα πολύ ότι δεν έδινε τι συντάξει σε γέρο και έλεγε ότι δεν μπορεί να προετοιμαστεί το σύστημα. Μία προκαταβολή δεν θα μπορούσε να δοθεί, ίσω. Είναι τεχνικό δανει, είναι. το ζήτημα για τη ροή των δεδομένων. Αυτό είναι αλήθεια. Σκέψω όταν κάναμε sacralization of the room που έλεγε και η Σοφία Βούλτεψη για τη Λάρισα. sacralization of the, the room. Ναι, ναι. Έκανα δύο μήνε να δώσουν τα χρήματα. Το κράτο έχει συνέπεια, φίλε μου. Δεν μπορούν να δοθούν τα χρήματα την ίδια μέρα που αποφασίζονται να δοθούν τα χρήματα 670.000 να δίνονται και συνεχώς χρήματα, χρήματα, χρήματα ή δίασα. Κάποια στιγμή να δοθούν και αξίες. Βεβαίως. Μας έχουν διαβρώσει τα χρήματα, όχι άλλα χρήματα. Η ναφ ή δηλαδή αρκετά είναι αρκετά. Χάσταγκ 11.2016 2016. ξέρεις και τα χάσταγκ εκάγγελο. Έμεινα hashtag που λέμε. Της πουτάνα στο hashtag; Εκεί έχει πάει η κατάσταση. Όχι αγάπη μου. Όχι. Όσ' εδώ. Παρακαλώ πολύ. Γεια σας. Ναι, για χαρά, πώ το λέει. Για χαρά. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω για εμά του συνταξιούχου, για τα ψήφουλα και τα καμαρώνει ο κύριο Μητσοτάκη. Καμαρώνει γι' αυτό. Θα τα δώσει, λέει, στου χαμηλά συνταξιούχου και αυτοί που είναι από 65 ετών και πάνω. Οι υπόλοιποι μα φαντάζονται ω μεγάλο λέει, και δεν δικαιούμαστε το επίδομα. Λοιπόν, εδώ και τώρα κύριε Μητσοτάκη, θέλουμε το δόρ του Πάσχα Χριστιανών και επίδομα αδεία που μα το πήρατε με πολιτική απόφαση και με πολιτική απόφαση θα μας τη δώσετε πίσω. Είσαι γελασμένος εσύ και η κυβέρνησή σου. Αν νομίζεις με τέτοιε δοκιμασμένες και από προηγούμενε κυβέρνησεις θα αποσπάσετε των ψήφων και την ανοχή μας των συνταξιούχων. <σοβή> Ανεβάστε το θέμα πάλι. με τη Σιβάη, Μίχια στην Αθήνα. Είμαι πολιτικό, πρέπει κι εγώ σα πω. Τι το είσαι και εσύ, εσύ? Και εσύ είσαι πολιτικό, το είναι άδωνε θα αφή, μου πει. Δεν θα είσαι γιατί να μην είσαι. Κίνημα Είτε. θα το κάνω τώρα, κίνημα. Μην το κάνει κίνημα, κάνε κούνημα να γουστάρουμε. Κίνημα με του εξωγήνου, όλο που. Ααααααα. Με τόσου βλαμένου που έχουν φέρει αυτοί και του έχουν κάνει και οι βουλευτέ και οι υπουργού. Εξωγήνου, καλύτερα εξωγήνου. Ο Μιχαήλ Κράτσιο τώρα είναι. Είναι ο Μιχαήλ Κράτσιο, εντάξει κάπου. Δεν τον καλείτε εδώ τον έδιωξε ο Δεν έρχεται. Τέλο πάντων, έλα να Είχε. σε καλά. Γεια. Δε πω, λείψατε πολύ καιρό, μωρα, και έχω κάτι απορίε. Λοιπόν, από την πρώτη. Λέει ένα, οποιοδήποτε. Χριστό ανέχτη. Και απαντάει ο άλλος αληθό. Τον είδα, ναι. Όχι. Αλλά πως θα λένε, έτσι, κουτουρού. Ε, κατεφημισμών. Α, ωραία. Εντάξει, η δεύτερη απορία. Τώρα μετά τον υφυπουργό υγεία. Έχετε σκεφτεί τη δουλειά, θα κάνετε. πείτε όλο το τέτοιο, ρε. Εν... Μια κάνεις τώρα, για πες Ναι, αλλά πολύ Δεν ήταν και τώρα, Τι δηλαδή. Έχει γίνει αυτό η Α, ναι. αυτό το έκανε mm. τώρα, α πούμε, ο Μπούμερ. Α, κατάλαβα, κατάλαβα. Ε, βαριέμαι. Περιστίνάξε Ναι, άσε με τώρα. Καλά. μου, και έχει φάει και πολύ αρνή. Δεν Φιχνά, έχω φάει πια. πολύ αρνή, δεν είμαι του αρνιού τόσο. Α, ναι, και εγώ, Φιχνά, Δηλαδή, το θα μεζεδάκι θα... μου, ο μου αντιστοιχεί. Α, σοβαρά. Ε, εντάξει, Τι είσαι. μη φανταστείς. Λιτότητα. Τι Ποιο είναι πιο συγχαμένο, ο Γεωργιάδης ή αυτό ο Φλωρίδη. Τώρα είναι λίγο Σικέ, ότι βάζει είναι λίγο Τέλο πάντων, καλά τα πάει ο Φλωρίδη, αλλά δεν το βάζει άδωνι, είναι Σικέ. Είναι ακόμα δηλαδή ο Άδωνη, ε. ε, Δεν καλά αλλάζουμε, δηλαδή να έχουμε και κάποιε σταθερέ στη ζωή πια. Αλλά καλά τα πάει κι αυτό όμω, να το αναγνωρίσουμε. Πολύ <laughs> καμία απολύτω εγκάλυψη δεν υπήρχε. Με αυτά παραπλανήθηκε ο κόσμο 1,5 χρόνο τώρα. Λοιπόν, είπα και εγώ μόνο θα μιλήσω ανθρώπινα αφού από παλιά μου λέτε ότι όταν βρει δει χάνει το δίκιο σου. Έχουν υπόλοιπη και εγώ ρε φίλε να μιλήσω λίγο όμορφο. Ω μη τζιμπά τώρα, μη τζιμπά. Εσύ χωρί βρυσιά δεν υπάρχει, δεν έχει νόημα. Μα σε παρακαλώ τώρα, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που με βρίζουν, ο άλλο προχθέ με είπε πάλι ηλίθιο, ο άλλο με λέει έτσι, αλλιώ εντάξει. Ωραία ρε αδερφιά, εγώ με αυτά που λέτε. Πε άτομα. Αυτοί που με βρίζουν είναι 3 και άλλοι 5 από τα πασό, ξύριζα, κουμούνια κλπ. Είστε 15%. Οι υπόλοιποι Εμεί λοιπόν οι 60 σα γαμάμαι, κατάλαβε. Αχ, μη γαμάτε, πολύ, μη γαμάτε. Αυτό ήθελα να πω, όμορφα και ωραία, χωρί βρισκέ. Μόνο ότι σα γαμάμαι. Λοιπόν, πάτε τα χέρια μου και βρίστε όσο θέλετε. Για πε τώρα, η... τώρα, το αυτιά. ίδιο με βρισκέ όμω. Ρε μου ένα πανίδι, έτσι είμαι εγώ. Τι να κάνουμε τώρα, ρε φίλε. Είμαι ένα άνθρωπο δίκαιο, δημοκρατικό. Αυτό που είσαι όμω θα τα ακού τώρα, γιατί έχω ακροατέ που σε βρίζουνε. Τώρα θα τα ακού πάλι. Τώρα θα σε γαμμίσω εγώ τώρα. Κλεί να ακούσει. Αύριο θα είστε εδώ στις μία η ώρα. Μα Μέζο!